Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Ενότητα αλληλοσεβασμού και ειρηνική συμβίωση μεταξύ των κατοίκων τη περιοχή, έστειλε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας από τον ορεινό οικισμό τη Πιλήρα Ροδόπη. Παράλληλα, ο κύριο Τσίπρας ανακοίνωσε τη δωρεάν παροχή στου κατοίκου τη Ορεινή Ροδόπη δορυφορικών δεκτών για την παρακολούθηση των κρατικών και ιδιωτικών καναλιών τη ελληνική τηλεόραση. Για την έκκομο την Ισαμαλία Τραγικό δυστύχημα χθες το βράδυ στο κέντρο κράτησης της Μόριας Λέσβου. Μια γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους όταν ένα φιέλ ιδιοετριαρίου εξεράγει μέσα σε μια σκηνή. Άλλη μια γυναίκα με το παιδί της παλεύουν για τη ζωή τους σε νοσοκομεία των Αθηνών. Για την Ερτεγέου, Μεσίνη Τσινέλη. Να μική αλλά παράλληλα ειρηνική απάντηση στι ραγιστικέ και Φασιστικές κραυγές και προκλήσει έδωσαν αρκετέ εκατοντάδε και χιώτε με και πορεία που πραγματοποιήσαν βράδυ στην πόλη τη που διασταυρώθηκαν με πούλμα που μετέφερε πρόσφυγε ο με 42 αργά το βράδυ, 35 οι μετανάστε που δηλώνουν ότι είναι από το Πακιστάν, εκτό ενό που λέει ότι είναι Σύριος, μεταφέρθηκαν από σκάφο του Λιμενικού στην Ιεράπετρα. Από την Ερτηρακλείου Σταύρου Λακατσουλάκη. Ανεστάλει το πρόγραμμα εκπαίδευση των παιδιών που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενία στη Βιλπιάδα μέχρι να γίνει ο εμβολιασμό κατά τη πατήτηδα Α. Τουλάχιστον 6 προσφυγόπουλα προσβλήθηκαν από την όσο. Ερτη Ιωαννίνων, Βασίλη Παπά. Η νέα κινητοποίηση προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με αφορμή την ψήφιση του προπολογισμού από τη Βουλή. Τους σχεδιασμού του Δήμου είναι η πορεία να ξεκινήσει από το Παμπελοποννησιακό στάδιο και να καταλήξει στην Πλατεία Γεωργίου με ενδιάμεσε συμβολικές στάσεις. Αθανασία Σταμοπούλου, ΕΡΠ Πάτρας. Περισσότερες από 60 γυναίκες έχουν απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Πύργου. Για περιπτώσεις κακοποίησης τόνισε σήμερα η αρμόδια αντιδήμαρχος Αντριάν Γελακοπούλου με αφορμή την Διεθνή Μέρα κατά της βίας των Γυναικών. Για την έρθυ πύργου, Ζαχαρίας Μαντάς. Εκδήλωση για τη βία κατά των γυναικών διοργανώνει η Περιφέρεια και ο Ξενώνας Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου σήμερα Παρασκευή στη Δημοτική Πινακοθήκη για την Ατ-Κέρκυρα Σλίκουργο Σκιαδόπουλος. Στην πρώτη θέση στον τομέα της Αναγκήκωσης βρίσκει το Δήμος Καβάλας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Στράκης. Σεξεζευστάς, ΕΡΤ Καβάλλας. Την επέκταση του σιδηρόδρομου μέχρι την Πούκα της Μεσίνη και τη δρομολόγηση τραμ που θα συνδέει την Καλαμάτα με τη Μεσίνη και την Μπούκα διεκδικεί Δημοτική Αρχή Μεσίνη παράλληλα με το νέο δρόμο Καλαμάτα-Ριζόνινγκ για την ΕΡΤ Καλαμάτας Αγέλη Ποτήρα. Επαναβεβαιώθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνη Γιώργος Σαρλί, η πολιτική βούληση για ανέγερση νέου δικαστικού μεγάλου στο Βόλο για την ΕΡΤ Βόλου Μαρία Δημητρίου. Ο δεύτερο σταθμό του προγράμματο προσφέρουμε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων θα είναι η πόλη τη Φλόρινα. Σκοπό τη επίσκεψη το Σάββατο 26 Νοεμβρίου θα είναι η διάθεση φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, ειδών πρώτη ανάγκη και εκπαιδευτικού υλικού σε ευάλωτα κοινωνικέ πληθυσμιακέ ομάδε και ιδιαίτερα σε παιδιά σχολική ηλικία. Για την ΕΡΤ Φλόρινα στο Μαϊ ο Δωδεκανισιακό Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών που Χρίζουν Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών Ρόδα Βγή, σε συνεργασία με το Τμήμα Εμοδοσία, Παιδιατρικής και Κοινωνικής Υπηρεσία του Νοσοκομείου Ρόδου, απευθύνουν έκκληση σε όλους τους ροδίτες ηλικίας 18 έως 45 ετών να γίνουν δότες μυελού των οστών, προκειμένου να βρεθεί συμβατό άμεσα για ένα τρίχρονο κοριτσάκι από τη Ρόδο που πάσχει από Λευχεμία, για την Ερτρόδου Μιαούλη. Δημιουργία φορέα διαχείριση τη τεχνητή λίμνη Πολυφίτου για την αξιοποίησή τη προ του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργειας από την ΕΡΤ Χοζάνη Μάκη Σε φάση υλοποίηση εισέρχεται το πρόγραμμα Οικιακή Κομποστοποίηση που θα εφαρμόσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Καρδίτσα σε συνεργασία με την Βαδίτ διανέμοντα 156 κάδους Οικιακή Κομποστοποίηση. Πρόσωπα Καρδίτσα Δίκτυο ΕΡΤ Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα δημόσιες επενδύσεις, διαχείριση ΕΣΠΑ θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα στο Λεβίδι Αρκαδίας. Ο μιλητές θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Παναγιώτης Πουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Κωνσταντίνος Κορκολής. Από τα ξημερώματα είχαν στεθεί δεκάδες καταναλωτές έξω από τις κλειστές πόρτες πολυκαταστημάτων και στα Χανιά. Την αντίθεσή τους, τη Μαύρη Παρασκευή, εξέφρασε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Χανίων ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Νίκος Βουρλάκης για την ΕΡΤ Χανίων Μαρίνα Μανδακάκη. Ο σύνολο των αρχαιολογικών θησαυρών του Βορείου Εύρου, από την Πιλωτινόπολη μέχρι και τον Τίμβο Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης, θα παρουσιαστούν την Κυριακή το πρωί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο του Θεδημοτήχου. Έρτορες Θιάδας, Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε